Τι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 Το φουκτελ; Είναις πάρα πολύ, Άμα πάρα, πολύ πάρα πολύ συμβατής. Πάρα πολύ συμβατής. In er hat mir gesagt, Ich finde, das <laughs> ist <laughs> ein schöner Name für Arbeit. Που είπατε αντί για μένα είναι δεν δώσαμε να πείτε, δεν δώσαμε να πείτε, δεν δώσαμε να πείτε, δεν δώσαμε να πείτε την διαπραγμάτευση επειδή μας κατάστασε η Τι ξέρω. Όχι, να μάθετε. Να μάθετε. Να μάθετε. Σας λέω λοιπόν εγώ ότι αυτά είναι η δέχομαι αυτό το και τα γραφεία που υπάρχουν μέσα! <Τι> Απολύτω! <Τι> Κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω γιατί και αν εντέξω τα ρούχα <Τι> ε, σας. <Τι> εγώ περιμένω μια απάντηση. Αν δεν θέλετε να μου απαντήσετε, δεν θέλω να σα απαντήσω όμως. <Τι> <Ούμα Τι> <απαντά. Τι> σα απαντώ <Τι> αλλά με εξοργίζετε όταν πιστεύετε ότι οι υπουργοί, οι πρωθυπουργοί, οι βουλευτές εκλεγμένοι από τον ελληνικό λαό με 258 ψήφους ψηφίζουν ένα νόμο του κράτου. Επειδή του κρατάνε, επειδή υπάρχουν καρδιά για την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 Wenn sich die späten Nebel drehen, wer wird bei der Laterne stehen, mit dir, Lili Marley, mit dir, Lili <Στολίου> Έχουμε λη λη μα μα Καταδυνά. Είναι, είναι σταδιότες ξένοι με γραμμάτα και κοστού. Η εποχή των τεράτων, η εποχή που το παλιό, που το καινούριο, εσύ γνωρίζει, μα το παλιό αρνείται να πεθάνει. Γεια so so σας φίλοι του Πλατεία Ρέντιο στο μικρόφωνο του σταθμού Παπαδομονάκη Παναγιώτης Σερετισμούς στο όλο το γαλατικό χωριό σε όλο το γαλλικό χωριό που νόμαζε πως πολεμούσε τους Ρωμαίους μα τη βρήκε από τους Γερμανούς. Ο ουρανός τελικά έπεσε στο κεφάλι του αρχηγού ο Αστερίξ συνεχίζει και πολεμάει μόνος τους Ρωμαίους και οι ιδρύδες πούλησαν ακριβά το μυστικό του μαγικού ζωμού. Ο μόνος που μιλάει είναι ο ο οποίος λύθηκε από το δέντρο. Dich, so yeah. Γεια σας φίλοι του πλατεία Ρέντιο, από την εκπομπή Γερμάνικα, σε όλο το γαλλικό χωριό, yeah, ζούμε yeah. την εποχή των τεράτων. Yeah. Dann kam ein Mann, der konnte Geige spielen, so wie ein Gott. ich sah nur deine Hände, und mein Brautstand war zu Ja, du bin Αρχίσαμε να μπούμε, γιατί όπως πάντα είχαμε κάποιο τεχνικό ζήτημα. Μαζί μας στο στούντιο του πλατεία Ρέντιο είναι ο φίλος του σταθμού, ο Θοδωρές, ο οποίος είναι εδώ στα τεχνικά του σταθμού. Γεια σας και Γεια σας και από το Θοδωρέ, λοιπόν. Και ας χαιρετήσουμε όλοι τον πολεμιστή Αστερ-Εξ. Το έτος 50 π.Χ. οι πρόγονοι των σημερινών Γάλλενι Γαλάτες είχαν κατακτηθεί από τους Ρωμαίους μετά από πολλές μεγάλες μάχες.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 Δεκέμβρης 2014 λοιπόν Δεκέμβρης 2014 Είναι η πρώτη εκπομπή που κάνουμε Η πρώτη παξιγερμάνικα που κάνουμε το Δεκέμβρη Την προηγούμενη εβδομάδα δεν μπορέσαμε να βγάλουμε εκπομπή Ελπίζουμε Έχουμε 12 του μηνός Σε 7 μέρες την άλλη Τετάρτη 19 του μηνός Εν λογικά θα βγάλουμε και εκεί η παξιγερμάνικα Ενώ σε το διάστημα θα έχουμε την εστία νομίας <Τι> Θέμα της σημερινής εκπομπής Ήταν πάλι ο Ρωμανός Όμως τελικά, το θέμα από, μαθαίνω, από τη μαθαίνω, από μάθαμε από το μεσημέρι λύθηκε. <Τι> Ο απεργός πίνας, Νίκος Ρωμανός κατάφερε και νίκησε τους δεσμότες του και κέρδισε την πολυπόθητη ανάση ελευθερίας. Το κράτος τρόμου και της βίας λύγησε τελικά μπροστά στις επιπτώσεις που θα είχε ο ενδεχόμενος θάνατος του Ρωμανού μέσα στο νοσοκομείο Γεννηματά. Το κράτος βίας υπήρξε τόσο άκαμπτο στο θέμα του Ρωμανού που μας έκανε να μπαίνουμε μέχρι και σε σκέψεις για το κατά πόσο η κυβέρνηση αυτή θέλει νεκρό το Ρωμανό. Πολλοί φτάσαμε στο σημείο να ρωτιόμαστε <χωρή> για το αν τελικά η κυβέρνηση αυτή θέλει να στήσει σκηνικό Δεκεμβριανόν στους δρόμους της Αθένας <χωρή> <χωρή> <χωρή> Σκηνικό με φωτιές καταστροφές, νεκρούς και ασφαλίτες, κουκουλοφόρους ...τους οποίους τα μέσα ενημέρωσης θα παρουσιάζουν ως αναρχικούς. Κι αν το πάμε να δούμε πιο πέρα, έχει να κάνει η νίκη του Ρωμανού... ...για αυτή την μικρή ανάση ελευθερίας, τη με την πρόωρη προσφυγή... ...την πρόωρη ψηφοφορία για πρόεδρο δημοκρατίας Ο Νίκος Ρωμανός ο οποίος δίδαξε με τη στάση του και το θάρρος του μένοντας έναν ολόκληρο μήνα χωρίς φαγητό χθες μπροστά στην άκαμπτη κυβέρνηση η οποία δεν δεχόταν τις τροπολογίες της αντιπολίτευσης ε, ξεκίνησε και απεργία δίψας. Νίκησε. Ο Ρωμανός, ο οποίος διδάσκει και δίδαξε διδάξ, yeah, με τη στάση you. του και το θάρρος του. Θα μπορείς το εξής να απολαμβάνει τη μικρή ανάση ελευθερία, Έχοντας ο ίδιος νικήσει Όμως αφήστε με να ανησυχώ και να φοβάμαι ότι με την τελική τροπή που περιπόθεσε, του, άθελά της σε απεργία πείνας του Ρωμανού και ο ίδιος αγωνιστής ο Ρωμανός άνοιξε ένα παράθυρο για βραχιολάκι στους κρατούμενους των φυλακών. <συγνώσεις> Προς Θεού δεν καμία μομφή στο πρόσωπο του Ρωμανού το οποίο από την αρχή που ξεκίνησε παιχεία και ο σταθμός μας επί βάσεως ανέβασαν αρτήσεις. Ο ρομανός αγωνιζόταν για αυτή τη μικρή ανάση ελευθερίας. Το περίεργο είναι πως η αντιπολίτευση και το ΣΥΡΙΖΑ και η εξωματική αντιπολίτευση τροπολογία με βραχιολάκι. Από την άλλη, ίσως και να είναι άδικο όπως σκεπτόμαστε, και το βραχιολάκι έτσι κι αλλιώς είχε περάσει από τον Αθανασίου και είχε περάσει για, ε, για εγκλήματα μικρότερης σημασίας, όπως θα είναι τα οικονομικά εγκλήματα για τους χροφιλέτες. Από την άλλη, όντως, ίσως να το σκεφτόμαστε και λάθος και η νίκη αυτή του Ρωμανού να σημαίνει ότι εκμεταλλευόμαστε έναν αντιλαϊκό και έναν νόμο εναντίον των κρατουμένων προς όφελος ενός ανθρώπου, ο οποίος έτσι κι αλλιώς σε καμία νομοθεσία δεν θα μπορούσε να βγει με βραχιολάκι ότι δηλαδή ενώ το βραχιολάκι προσφερόταν σε κρατούμενους χαμηλών, χαμηλής κλίμακας εγκλημάτων όπως είναι τα οικονομικά εγκλήματα ο Ρωμανός και οι δικηγόροι του κατάφεραν να χρησιμοποιήσουν αυτόν τον νόμο της κυβέρνηση Αθανασίου σε μια υπόθεση στην οποία δεν θα δινότανε το δικαίωμα αυτό. Το σίγουρο είναι ότι ο Ρωμανός δεν άνοιξε αυτό το παράθυρο για το βραχιολάκι. Μην αρχίσουν να γράφονται αυτά, ο νόμος είχε ψηφιστεί και είχε ψηφιστεί από τον Αθανασέο. Όπως σίγουρο είναι το ότι ο 20χρονος, 22χρονος, δεν θυμάμαι ακριβώ, Νίκος Ρωμανός με... νίκησε like moss around the flame. And if their wings burn, I know I'm not to blame. Falling in love again, never πλατεια ή πλατεία radio.gr εκεί που λέει ακούστε μας ζωντανά. Επίσης, myradiostream.com κάθετος πλατεία radio. Επαναλαμβάνουμε τους τρεις τρόπους που μπορείτε να ακούσετε την πλατεία μας. myradiostream.com κάθετος πλατεία radio, πλατεία ή πλατειαradio.gr εκεί που λέει ακούστε μας οντανά oh, well. όπως επίσης μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο chat του σταθμού και στα δύο chat του σταθμού και στο chat του listen to my radio και στο chat του my radio stream chat που με την ευκαιρία θυμάμαι να ανοίξω αυτή τη στιγμή Και είναι, δεν μας κάνε τη χάρη το ψάφι να ανοίξει. Το chat του My Radio Stream έχει ανοίξει σίγουρα εκεί μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας Τώρα, στο chat του Listen to My Radio δεν θα σας το συνιστούσα να το φορμούσετε για να στέλνετε μηνύματα ε, Ναι, δεν έχω ένα λοιπόν ότι ο Νίκος Ρομανός νίκησε ε, Ελπίζουμε η κυβέρνηση όντως να κάνει πράξη αυτό το οποίο ψήφισε Να θυμίσουμε ότι ακόμα η εταιρεία της εργολα... η Εργολάβη οι οποίοι θα αναλάβουν να φτιάξουν αυτό το βραχιόλι όπως μας είχε πει την προηγούμενη φορά οι φίλοι μας από την Πρωτοβουλία για τα Δικαιώματα των Κρατουμένων <Το> δεν έχει βρεθεί ακόμα η εταιρεία η οποία θα φτιάξει αυτό το ειδικό βραχιόλιο για το βραχιόλι αυτό για ονειροπισμό το πέρασε ο Αθανασέω μην σκεφτεί κανείς ότι το, ότι το πέρασε ο Ρωμανός και μην ακούσε τις αλήθειες του τύπου το οποίο σίγουρα θα κυκλοφορήσουν στο διαδίκτυο όταν στημένη απεργία πείνας του Ρωμανού για να περάσουν το βραχιολάκι το, βραχιολάκι το έχει πάσει ο Αθανασέω Τουλάχιστον ο Ρωμανός σε ένα μέτρο το οποίο στρέφεται εναντίον των κρατουμένων, καταφέρνει να το χρησιμοποιήσει προς του. Και ίσως να ανοίγει και δρόμο και για άλλους πολιτικούς κρατουμένους.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 Τώρα φυσικά το παραθυράκι μένει και θα γίνει με τους χρεοφιλιέτες, αυτό λέγαμε το φοβερή, τώρα στον αέρα του σαφμού Ε, όχι, οι να μην δέχουν το βραχιολάκι Ο Ρωμανός, ο άνθρωπος, καλά έκανε μονόδρομος ήτανε Οι εννοείται να μην δεχτούν το βραχιολάκι Ακούτε τα αγαπημένα σας γερμανικά τραγούδια Από τον γερμανόφωνο σταθμό μας Ε, ναι, κι εμείς ξεχνιόμαστε ακού, τα τραγούδια Λοιπόν, Δεκέμβριο, Δεκέμβριο, Δεκέμβριο, Στο τσάκ το γλιτώσαμε Στο τσάκ το γλιτώσαμε Είδατε όλοι τα βίντεο, έτσι Είδατε τον Δωρή το βίντεο στο Ζάρα στη Όλα, όλα, όλα, όλα. Στο μέλλον είδαμε όλα τα οποία Είδα, δεν... είδα το, το χαμό που έγινε γενικά Όλο το, το σκηνικό Λοιπόν, άκου να γελάσεις τώρα Δελτίου Ειδήσεων Μέγια Οι αναρχική Έχουν βάλει φωτιά Στο Ζάρα mm. Και οι υπάλληλοι το κέννα mm. Έτσι λέω υπότιτλοι mm. Οι, οι αναρχική έχουν βάλει φωτιά στο mm. Ζάρα Οι υπάλληλοι τις δίνουν Μάλιστα. Έτσι λέει υπότιτλοι mm. ναι, ναι, ναι. Το βίντεο δείχνει ανθρώπους να τις δίνουν με ναι, μάνικες πως λένε αυτά τα κόκκινα που έχουν για εκτακτή ανάγκη ναι, ναι, ναι. οι οποίοι αυτοί οι άνθρωποι κρατάνε μαυροκόκκινες ημές μα. ε, οπότε οι υπάλληλοι του Ζάρα προφανώς βαφτίστηκαν αναρχικοί ναι. αντίθετα οι αναρχικοί προφανώς βαφτίστηκαν υπάλληλοι του Ζάρα και προφανώς οι ασφαλίστες οι οποίοι κάψανε τον Ζάρα βαφτίστηκαν αναρχικοί παλιά τους τέχνη κόσκινο στον ναι, ναι. Ζάρα και πήγα μέσα υπάλληλοι οι οποίοι θα μπορούσαν να καούν ζωντανή ή να πεθάνουν από ασφυξία όπως ακριβώς έγινε στη Μαρφήν το 2010 Αυτοί που πραγματικά ας πούμε μεταδύνουν έτσι την ή πρέπει να πιστεύουν ότι ο κόσμος γενικά είναι πολύ λίθιος ή πραγματικά θεωρούν ότι κάποιοι δεν θα δουν το βίντεο, κάποια πάμε μόνο την πλευφοδία και θα μείνουν στο μυαλό τους έτσι αυτό, δηλαδή στην τελική ότι Απλά ισχύει αυτό που σου λέμε ρε παιδάκι μου, καταλαβες. Δεν ξέρω. Δηλαδή είναι πολύ δηλαδή, γκραχ, τα πράγματα στις μέσες καταστάσεις. Εμένα μου φαίνεται το ότι απλά δεν μπορείσαν να διαχειριστούν το μέγεθος της προβοκάτσιας. Ότι τη μέρα εκείνη, ε, τους το, το επακτήρους του θανάτου του Γρηγορόπουλου ήταν τόσο μεγάλη προβοκάτσια, ούτως ώστε να δείξουν, να βιβηλώσουν τη μέρα μνήμης του θανάτου του Γρηγορόπουλου και να δείξουν ότι η Αναρχική και είναι την Αθήνα και οι άλλοι διαδηλωτές ήταν τόσο μεγάλη η που δεν μπορούσαν να διαχειριστούμε γιατί δεν είναι μόνο το βίντεο του Ζάρα είναι πολλά βίντεο ε, ε, ε, επίσης... ...παιδιάζω να προσθέσω ένα ακόμα, δηλαδή πρέπει να το και μου το τίμησε στην κατάσταση ε, πριν πολύ καιρό είχα κοιτάξει σε ένα, α ένα, είχα δει σε ένα site ένα άνθρωπο με φίλο κάποιος τέλος πάντων έτσι ο οδηγός μηχανής είχε πάει και πέσει πάνω σε έναν αστρολικό εταιρείας και ο καθολικός. δεν Ναι, ναι, είναι, είναι παλιός αυτό σου λέω. Αλλά μου θυμίζει ότι η δηλαδή την αντίθεση του, της ε, επικεφαλής του άρθρου με το βίντεο. Και το βίντεο, ενώ το άρθρο έλεγε... μηχανόβιος έπεσε πάνω σε τύπο της... Ε, σκότωσε! Έτσι, το λέγανε, σκότωσε τύπο της Τρόικα. Εντάξεις, το βίντεο έδειχνε όχι μόνο ότι δεν έπεσε ο πάνω στον Τροικανό. Ο Μηχανόβιος πέρασε δίπλα από το αμάξι της Τροϊκας και τότε θα γίνει θυμή οδηγαν να σου την πόρτα, χτύπησε ο Μηχανόβι και τον είχε κάτω <laughs> Λοιπόν... Έχι ε, ναι, είναι το μέγεθος της προβοκάθειας που σου λέγα πριν Δηλαδή τι να διαχειριστούν, τόσα βίντεο βγήκανε Δηλαδή το, το άλλο το πετυχημένο το είδες που είναι μια στραφιά περίπου 100 ανθρώπων που κουκουλοφόρων οι οποίοι παρουσιάζονται ως αναρχική, παίζει το βίντεο, yeah. edition και λέει ο δημοσιογράφος mm -hmm. ε, ο οποίος είναι πάντα ο κεντρικός παρουσιαστής πάντα φιλα και πάντα είναι σταυροπόρος αλήθειας λέει ο δημοσιογράφος ότι αναρχική, εδώ αυτή τη στιγμή βλέπουμε μια ομάδα μεγάλη αναρχικών mm -hmm. που κάνει και η Ράνη και τόνα και τ' άλλο και βλέπεις αυτή τη μεγάλη ομάδα και καλέ είναι αναρχική, στην ώρα που πέζεις, το, το mm -hmm. παίζει live το βίντεο να περνάει δίπλα όπου τους αστυνομικούς και οι αστυνομικοί κάνουν έτσι, περάστε. <Τι <Τι <Τι δηλαδή... Είμαστε να σου είμαστε πραγματικά για Όδες, γεια είμαστε τραματικά για... Θυμάστε <Τι> ναι. τους αγαναχτισμένους, το 2011, την μέρα το δήμερο που μας διαλύσαν πραγματικά, το δήμερο που πνίξαμε τους αγαναχτισμένους στα τακεργόνα, ναι. που στην καταστολή που γνωρίσαμε καλά το Πράσινο Γκλόπ του Πασόκ ναι. τότε ε, Θυμάσαι τη μέρα εκείνη τα βίντεο με τον κουκουλοφόρο... ένα συγκεκριμένο βίντεο με ένα κουκουλοφόρο και καλά αναρχικό που κρατούσε ένα ρόπαλο ο κύος αναρχικός ναι. είχε έναν στόχο στο μπράτσο, ένα, έναν ναζιστικό στόχο στον μπράτσο. Συνδεσμένο φαινόμενο μίλαγε ναι. με τον αστρονομικό και ο αστρονομικός τον φτιάδευσε θυ, πίσω από τη βουλή Το θυμάσαι αυτό το βίντεο που είχε βγει το Φιλιαμένα... και αυτός ο συγκεκριμένος ήταν στην Εθέλ Φίλια. στα λεωφορεία και συντάκτης της ναζιστικής εφημερίδας Apolonio Fos μιας εφημερίδας ενός περιοδικού Φιλιαμένα. στο οποίο μπροστά η εφημερίδα της Χρυσής Αυγής λουλούδια μπροστά στο Apolonio Fos είναι δηλαδή ένα περιοδικό το οποίο στο πιστόφυλλο έχει τον όρκο στο Χίτλερ του τραγμάτων ασφαλείας. Κύριε μου πάνω καλά όλα αυτά που λέμε αλλά πραγματικά αν μπορούσαμε δηλαδή να, να δεχτούμε όλες αυτές τις αλήθειες, γιατί για, από αυτήν την και μετά αποδεικνύεται ότι είναι αλήθειες, άμε, για τις προπορπάρσες, για τους βαλκούς, για, για όλους τους που έκαναν αυτά τα επεισόδια, έτσι, αν μπορούσαμε να το δεχτούμε, αυτή τη στιγμή θα είχαμε διαφορετικό μυαλό και θα ήμασταν σε αυτή την κατάσταση, δηλαδή στις Αλλά το θέμα είναι ότι δεν, δεν... δεν θέλουμε να το δεχτούμε. Δεν μπορούμε... Είναι, τι να σου πω. Πάντως δεν υπάρχει περίπτωση άνθρωποι που κατεβαίνουν σε πολλές κινητοποιήσεις να μην βλέπουν την προβοκάτσια για να μην την γνωρίζουν την προβοκάτσια. Η προβοκάτσια δεν στέλνει για αυτούς. Η προβοκάτσια αυτή δίνεται για τους ανθρώπους που δεν κατεβαίνουν, είναι στον καναπέ, είναι αγαπημένοι, yeah. δηλαδή δεν είναι αγαπημένοι ενώ θυμωμένοι yeah, και από την κατάσταση yeah. και βλέπουν εκείνη τη στιγμή τους ανασυχούς εντός εγγυγόρου yeah. να yeah. καίνε την Αθήνα και λένε άτα και καίνε την Αθήνα. Ε, κυκλοφορεί και ένα άλλο ωραίο ανέκδοτο αυτές τις μέρες Να διαθυμίσουμε σ' αυτούς τους αναρχικούς Τους ασφαλίτες, δηλαδή. α, ναι, τους ασφαλίτες. <συμίσαι> Δεν λέω ότι κανένας από αυτούς δεν παίζει να είναι δηλαδή, όντως τέτοιο κανένας Αλλά σε μεγάλο ποσοστό είναι αυτοί που θα κάνουν την πεδοκάτια ή ασφαλίτες που λέχεις πως το λένε και εσύ Θα είναι κάποιοι που θα πιστεύουν <συμίσαι> σε, <ασφιλο, συμίσαι> σε αυτό το πράγμα Ο αναρχικός Ο αναρχικός ο κανανεκός όχι αυτός ο οποίος κατεβαίνει στα αναρτητικά μπλοκ στα μάτια ναι, μπλοκ ναι. ή ο διαδηλωτής αλλά σου λέει είναι ο ένας που θέλει να είναι πιο, πιο extreme ας πούμε. Ναι, ναι. Άμα κάψει μαγαζε θα κάψει η τράπεζα mm. ή είναι χειροδανιστηριο ή θα κάψει ένα μπάτσο. Mm -hmm. Ωραία δεν υπάρχει ένα αρχικός ο οποίος θα πάει και θα κάψει κατάστημα στο οποίο βρίσκονται μέσα άνθρωποι. Δεν υπάρχει δηλαδή ο ένα αρχικός. Και αυτό αποδείχτηκε στην περίπτωση της Μαρτίν που ακόμα δεν έχει γίνει δίκη για την υπόθεση mm. Μαρτίν ακόμα δεν έχει, δεν έχει πέσει φως στην υπόθεση μαρφύν, όπου σέσκασε πάλι μπουλούκι ε, κυβολοφόρων οι οποίοι ερχόντουσαν σε καταδρομική επίθεση... δηλαδή καθόλου μπουλούκι, <συκλή> στρατιωτική επιχείρηση, με καταδρομική επίθεση, με μολότοποι οι οποίοι σε δεν ήταν μολότοποι το κλασικό μπουκαλάκι που πετάει ο, ο αρχικός, <συκλή> και πάλι με αναρχικούς να προσπαθούν να σβήσουν τη φωτιά. Και μάλλον και δεν μπορούσαν να σβήσουν τη φωτιά, όπως έγινε στο Ζάρα. Μήπως το Ζάρα να φτιάξουν μια νέα μορφή. Το Και να έχουμε πραγματικά. Αυτή που ήταν πάνω στα Από τα βίντεο Κυκλοφορούν πολλά τέτοια τέτοια Εντάξει είδες τους υπτάμενους αναρχικούς Τους υπτάμενους αναρχικούς Ο αντένα, νομίζω ποιο κανάλι Έλεγε υπτάμενοι αναρχικοί Τους έχουμε πεθάνει στο μεταξύ χθε έγινε μέλος προχθές Σε μια ομάδα, η οποία λέγεται και κάτι μου έλεγε ένας φίλος mm. ότι δεν το παίξαν τυχαία αυτό με τους επτάμενους αγαπητούς, και το ετοιμάζουν για τις πορείες, νομοσχέδιο για τις ταράτσες. Απ' αυτήν η επτάμενη αγκή που λέμε, που είχαν βρει σε και πετάγανε τα... Ναι, ναι, αυτοί πετάγανε και... Κάνε πετάγανε... τα το ψυγείο yeah. εκεί πέρα. Το ψυγείο τους μολότοφ και φτάνουν yeah. τις ταράτσες. Εν μεταξύ αυτό σου λέω, τώρα ένας φίλος μου είπε... Yeah ότι θα δούμε <Ρι> ναι, α, ναι, ναι, ναι, το έχουνε ετοιμάσει την το τοπολογία για τους ταράτητες <Ρι> δηλαδή, <Ρι> για τους δεν ναι, το τι το θα, θα γίνει, θα φέρνει, θα πέφτει στις, να βγαίνουμε σταράτητες, δεν το ξέρω <Ρι> το σούλο, δεν το έχω δει. Θα, πέφτει, θα φεύγει απαγόρευση Μεβαίνουμε στην παράτητα, όπως θα γίνονται οι στο κέντρο μπορούν να... πως το λένε, να, να θεσπίσουν να γίνεται τέτοιο... Φαρατωνώ. Όχι, Όχι, όχι, μπορούν να την πληροφορία βαριών οχημάτων Ώστε, δηλαδή, ακόμα κι αν θεύγεται πράγμα, ξέρω εγώ, να προφυλάζει Δηλαδή, να, να, να ρίξουν μεγάλο οχήμα το παιχνίμα Δεν ξέρω μια, Εγώ λέω μια υπόθεση, μια δική μου υπόθεση πιο έτσι δηλαδή ξέρεις το αγγισμένο αρχήμα ατλή, γιατί άμα είναι μια ομάδα αστομικών που βγαίνει τη μόνη, σου λέει ας σου Εγώ σου λέω για όταν μου είπανε. Δε... Νομοσοίδες της Ναι, έτσι μου πανε, τώρα δεν ξέρω θα γίνει. Εγώ, δεν δε δε... ξέρω, δε μία υπόθεση λέω, τα δικιά μου, έτσι. <laughs> <laughs> Δεκέμβρις 2014, γλιτώσαμε τα Δεκεμβριανά στο κέντρο της Αθήνας. Ο όντως φοβόμουν ότι μπορεί να θέλει να προκαλέσει και με έναν φυσβητό το τι μπορεί να ήθελε. Το υπερβοκάστηκε ήταν πολύ μεγάλη. Ό,τι μπορεί να ήθελε να προκαλέσει χειμικό Δεκεμβριανό στο κέντρο της Αθήνας η κυβέρνηση ούτω ώστε να μας πάει εκβιαζόμενους σε εκλογή Πρόεδρου Δημοκρατίας. Τα έχουμε ζήσει όλα αυτά με το παρακράτος. Έχουμε ζήσει τα Δεκεμβρίανα τα πρώτα, ε, που ακολούθησαν την κατοχή και πώς επέβαλαν τότε οι μεγάλε δυνάμεις και οι φίλοι μας οι Άγγλοι οι Σύμμαχοι, πώς επέβαλαν τον Λίξμπουργκ με τη βία πραξικοπηματικά. ...στην ελληνικό λαό, αλλά εμείς έχουμε ζήσει οι νέοι, οι νεότεροι, τα Δεκεμβριανά του 2008, και πώς μέσα από αυτά το κράτος έφερε τον κουκουλό νόμο. Κοίταξε, είχε λίγο δηλαδή πλάκα της στο τέλος, δεν παιδάκι μου. Ακόμα και η, και η μόδα θα, πώς το λένε, θα κάτι κατηγοριοποιηθεί τελείως από την κυβέρνηση, έτσι. Θυμάμαι εκείνη, ακόμα δηλαδή, το, το νόμο περί της κουκούλας που λέγαμε τελειώνει. Τα ιδιώνυμο, ναι. ναι αυτό το τέτοιο, δηλαδή, που στην κυριολεξία, έτσι, στην κυριολεξία η κουκούλα, δηλαδή, απλά σε ένα ρούχο πάνω, μπορεί να είναι ένα στυλ τέτοιο ο μόδας. Αλλά, από την κυβέρνηση, θα πινικοποιηθεί, τέλος. Ακόμα και η μόδα. By the εδώ είναι, εδώ πνίγεσε από τα λεργώνα στο κέντρο της Δεν γιατί για τη φίλη μας. Ε, η οποία πριν είχε άσθμα και είχε <laughs> να γιατί και, και με το στο τέλος μου ένα απλό χαρτομάδι που θα καλύψει το πως και σου λένε μεγάλη κάλυψη του σεμπου μέσα. Τι να πούμε τώρα δηλαδή έτσι. Επίσης το άλλο θετικό των Δεκεμβριανών που παραλίγο να γίνουν στο κέντρο της Αθήνας είναι ότι επιτέλους χρησιμοποίησαν τον 90. Τι πως τις λένε, τις μάνικες, αυτό το πράγμα το κτίνο στο τάγκ το οποίο ρίχνει νερό το οποίο το φέρναν συνήθως για τρομοκρατία ή το χρησιμοποιούσαν για να σβήσουν φωτιές <συνλίκια> Τα κανάλια δεν το παίξαν αυτό <συνλίκια> Εγώ ξέρω ότι στο εκείνο της Αθήνας ΟΕΔ δεν χρησιμοποιήθηκε να το διελειωτών <συνλίκια> Όχι μόνο για να σβήσει φωτιές <συνλίκια> <συνλίκια> Δεν κακό να καλού Σε παρακαλώ Αφού το είχαμε το μηχάνημα Αφού το πληρώσαμε να είχαν εγκλωβιστεί στα εξάρχεια, μου έλεγα ένα φίλο κοινό μας φίλο ο οποίος είχε εγκλωβιστεί στην πλατεία των εξαρχείων δεν μπορούσε να φύγει, όλοι οι δρόμοι είχαν, παραε... είχαν κλειστεί με μάτ και έαντες λέω ότι θα είναι καινούργια τραξιόν <laughs> <laughs> τους δρόμους τους κλεινούν τα μάτ και οι έαντες <laughs> πως είναι, πως είναι κάτι είναι και κάτι της στο ναι, ναι, ναι. μυαλό σου <laughs> με πολλά χέρια Είχανε κλείσει λοιπόν όλοι οι δρόμοι που μπορούσαν να φύγεις από τα εξάρχεια, εγκλωβίσανε τον κόσμο στα εξάρχεια ε, Κατάφερε και βγήκε ένα δρόμο ανοιχτό, δύο προς ένα μου λέει ασφαλίτες αν έρχεται εκείνη την εκεί, ώρα εκεί, στην πλατεία Φοβόσουνα, ερχόταν ο ασφαλίτης και σου λέγε Φλεράκι πάμε να κάνουμε ένα πάμε, κάνουμε μπάχαλο Και άμα του λέγες ναι, έβγαλε και καλά και ως το επόμενο στενος έβαινε It's you Lily Έχουμε πολύ προχωρή με κυβέρνησης πάνω, είναι δεδομένα. Καλά, Βαδιώ δεν δε είναι ε... το ορεινό φαινόμενο, δεν είναι το ορεινό φαινόμενο. Όχι, ναι, πάντως έχουνε εξελιχθεί ε. να πούμε τα πράγματα. Ε, δεν είχαμε άντες τότε, όντως. Ε. Είχαμε, είχαμε το υπηγό. Φθηνά την λοιπόν, δεν την κλιτώνουμε, από ό,τι φαίνεται, από τον πρόεδρο δημοκρατίας. Ε, τώρα έχει αρχίσει μια μεγάλη κουβέντα για το κατά πόσο η κυβέρνηση μπορεί να βρει τους 180 καθώς ερχόμασταν στο του σταθμού, αυτό μου λέγει και ο καταβαρής, μου λέει πιστεύεις ότι μπορούν να βρουν τους 180 Εγώ <laughs> λέω, μου είπα και σας λέω, επειδή τα μέσα ενημέρωσης έχουν βιαστεί να βιάσουν το Σαμαρά ε, Μην είστε τόσο σίγουροι ότι τελειώσαμε με αυτή την κυβέρνηση έτσι εύκολα δεν λείπουν πολλοί βουλευτές για να συμπληρωθούν 180. Μέχρι σήμερα δεν βγαίνουν 180, τώρα που μιλάμε. Αλλά μεσολαβούν τρεις ψηφοφορίες για τον Ποίτα δημοκρατίας. Μέχρι την τρίτη ψηφοφορία, δεν ξέρουμε πώς θα έχει κλιμακωθεί η ένταση. Πώς θα έχει φτάσει η κατάσταση. Ούτως ώστε να βρεθούν 180. Λείπουνε πολύ λίγοι. <Τοί> Λένετε ότι επειδή ο Σαμαράς ανακοίνωσε τις διεργασίες για την εκλογή Προέδρου νωρίτερα από ό,τι περιμέναμε, ότι ο ίδιος θέτει αυτόν εκτός παιχνιδιού και ότι αφού η Γερμανία, ε, από την οποία ήλπιζε ότι θα πάρει ένα δωράκι, έστω ε, μια επιμήκυνσούλα, ε, γιατί η εποχή των τεράτων επιμήκυνεται κιόλας, ε, επειδή ήλπιζε από τη Μέρκελ να πάρει μια επιμήκυνση και η έξω, θέλοντας να δείξουν, ε, δεν τους νοιάζει αν θα έχουν απέναντί τους, Σαμαρά ή Τσίπρα, νέα δημοκρατία ή ΣΥΡΙΖΑ ότι εμείς θα είμαστε έτσι και θα είμαστε άκαμπτοι για αυτόν τον λόγο δεν έδωσαν το δώρο που είχαν υποσχεθεί στο Σαμαρά και είδε ο Σαμαράς αποφάσισε να κάνει μια εντός εισαγωγικών ηρωική δεν τη λες, μια έξοδο τέλος πάντων εντός εισαγωγικών Άλλοι λένε και να έχετε υπόψη σας ότι ο Σαμαράς εφαρμόζει την τακτική της ακροδεξιάς της Νέας Δημοκρατίας των Φαΐλων ότι εφαρμόζει την της αριστερής παρένθεσης να φύγουμε όσο είναι νωρίς, να αποτύχει ο ΣΥΡΙΖΑ και να γυρίσουμε θεραμβευθές Εγώ σκεφτόμαι ότι θεωρές υπάρχουν πολλές όπως αυτή της αριστερής παρένθεσης που σας είπα είτε ο Σαμαράς θεωρεί αυτό, ε, σπρώχνει τον εαυτό του σε έξοδο μην έχοντας καταφέρει να πάρει το δωράκι που πίσω που θα πάρει από τους Γερμανούς Διαβάζοντας και ακούγοντας τις θεωρίες να έχουμε πάντα στο μυαλό μας και να μην ξεχνάμε τον χαρακτήρα του Σαμαρά και του Βενιζέλου Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν στην πολιτική αφάνεια για πολλά χρόνια για να γυρίσει μετά ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας έκανε υπομονή μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος ε, υπήρξε άνθρωπος των παρασκηνίων από την πρώτη στιγμή της ιστορίας του είναι μια πολύ καλή ευκαιρία μπείτε στο πλατεία.gr ε, μια από τις δύο στήλες που γράφω η μία είναι η παξ γερμάνικα η άλλη είναι η μαύρη λίστα μπείτε στη μαύρη λίστα και διαβάστε ο Τραλαντώνης της Άνοιξης και των παρασκηνίων για το πώς ο σημερινός πρωθυπουργός των Ρέιντερς, των Κεντάβρων και των Ταγμάτων Εφόδου της ΟΝΕΔ τρεφόταν πάντα από το παρασκήνιο. Επίσης έχουμε να κάνουμε με τον αρχηγό ενός Πασόκ ο οποίος δεν θέλει με καμία Παναγία να μην βρεθεί το κόμμα στη Βούλη. Και με έναν άνθρωπο που όπως θα μας έλεγε ο Μπαρδούζας άμα ήταν εδώ, εγώ δεν το λέω, ο Μπαρδούζας θα το έλεγε πρόκειται για έντονη για ψυχοπαθολογική προσωπικότητα εξουσιομανε. Διαβάζοντας αναλύσεις, γιατί δεν μπορούμε να ξέρουμε ποτέ ποια είναι η πιο σωστή γιατί όλες έχουν μια δόση αλήθειας μην βιαστούμε να τελειώσουμε πολιτικά δύο ανθρώπους των οποίων τα χαρακτηριστικά οι οποίοι από εξουσιομανία και συγκεκριμένο πράσινο ο ένας από ένα μεγάλο σύνδρομο του εγώ, το οποίο δεν ξεφουσκώνει με τίποτα. Θα μπορούσαν, λένε πολλοί αναλυτές, ο Σαμαράς να φέρει, να προτείνει έναν κεντροαριστερό υποψήφιο για την Προεδρία το ώστε να πάρει κομμάτια της Δημάρ, το οποίο θα πάρει κάποια της αλλιώς, να πάρει μεγαλύτερο κομμάτι της Δημάρ ε, ότι θα μπορούσε για να φλερτάρει την κεντροαριστερά να προτείνει κεντροαριστερό Πρόεδρο Δημοκρατίας. το λάθος που κάνουμε είναι ότι ο Δήμας ο Σταύρος Δήμας δεν έσκασε κεραυρών σε θρέα. το όνομα του Σταύρο Δήμα σε όσους ψάχναν την προϋδρολογία και σχεδόν την πρώτη στιγμή ο έξυπνος αμαράς ξέρει ότι ο Κουβέλης ήδη συζητάει με το ΣΥΡΙΖΑ και υπάρχει περίπτωση ακόμα συζητιέται και καθόδου της Δημάρ εντός του ΣΥΡΙΖΑ. Αν το δεχτούνε η γνήσια αριστερή του στο ΣΥΡΙΖΑ μέσα η αριστερή πλατφόρμα γιατί καλά η προεδρική εντάξει αν το δεχτούνε υπάρχει σενάριο καθόδου Δημάρ Δημάρχη–ΣΥΡΙΖΑ μαζί. Γιατί Δημάρ πιθανότατα να μην μπει στη Βουλή. Ειδικά μετά τη διάλυσή της με ανθρώπους που μπορεί να ψηφίσουν πρόεδρο της Δημοκρατίας με Ο Σαμαράς το ήξερε αυτό και ξέρει ότι έτσι κι αλλιώς τον κουβέλι και όλη τη Δημάρ, όπως ήθελε στην αρχή δεν θα μπορούσε να τους έχει ακόμα κι αν πρότεινε κεντροαριστερό πρόεδρο Προτίμησε να προτείνει κεντροδεξιό, ας πούμε, δεξιό πρόεδρο της νέα, από, από τους κόλπους της Νέας Δημοκρατίας και αυτό... Δεν είναι κίνηση λάθος, ούτε κίνηση φόβου για μένα, όπως πάντω ερμηνεύσουμε. Μουσική Αντίθετος το Σαμαράς γνωρίζοντας ότι δεν μπορεί να ελπίζει τόσο στην κεντροαριστερά όσο στην δεξιά ακόμα και την άκρα δεξιά, Προτείνει ένα πρόεδρο από τους κόλπους της Νέας Δημοκρατίας, ούτω ώστε να συσπυρώσει την παράταξή του. Να τη συσπυρώσει και τώρα με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, αλλά και να βρεθεί συσπυρωμένη ακόμα και σε ενδεχόμενο πρόεδρον εκλογών. Επάνω πάνω πάντως, ε, ε, εγώ θεωρώ ότι έτσι πως έχει εξελιχθεί η κατάσταση. Δηλαδή ως εμάς αυτή τη στιγμή από τους Γερμανούς υποστήριξης δεν βλέπουν ιδιαίτερη να έχει. Έτσι, το σπρώχνω αυτό. Απ' την άλλη, όλες οι φωνές φωνάζουν να αλλάξει η κυβέρνηση. Θέλουν Φρα... όμως τσίπρα οι Γερμανοί πιστεύεις εγώ δεν πιστεύω Κύριε, ότι θα Λέει, σου πω κάτι, ο Τσίπρας στο τελευταίο καιρό μέχρι νομίζω και, πως λένε, η παραμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση Καλά, το ΣΥΡΙΖΑ πάντα ήταν Ευρωκομμουνιστικό κόμμα, ναι. έτσι το αριστερό κόμμα Οπότε... Αλλά πιστεύεις ότι μεταξύ Σαμαρά και Τσίπρα, οι Γερμανοί τουλάχιστον, ναι. ναι. συγράζονται στους Αμερικάνους, λέτε, οι Γερμανοί προτιμάνε Τσίπρα, εμένα δεν μου φαίνεται Ότι θα προτιμούσαν να μείνει ο Σαμα Απ' τόσο άκαμπτη η στάση τους που θέλουν να δείξουν ότι και να βγει ο Τσίπρας εμάς mm. δεν μας νοιάζει γιατί, ε, γιατί εμείς μιλάμε με ελληνική κυβέρνηση είτε είναι γαλάζια είτε είναι φούξια mm. που το γι' αυτό πρόχουν το πράγμα, το πράγμα Μαι, τόσο στάκρα κοίταξα να σου πω κάτι τότε δηλαδή άμα ισχύει αυτό το πράγμα τότε και Δηλαδή και οι Μέρκελ αυτή τη στιγμή και ο Σαμαράς δηλαδή οι ποντάζουνε τέτοιο Δηλαδή οι ποντάζουνε και άμα χάσουνε χάσαν Μή, Μήπως οι Γερμανοί και οι έξω και οι Αμερικανοί και οι ξένοι γενικά θέλουν μια κυβέρνηση μεταβατική με τεχνοκράτες τύπου Παπαδήμου υπάρχει αυτό ενδεχόμενο γιατί έχει παιχτεί ξανά αυτό το χάρτη το ταββείο Ναι Παπαδήμος πικραμένος Ναι έτσι και εγώ θα έλεγα δηλαδή ότι παίζει σοβαρά δηλαδή να καταλήξουμε στο στο ενδεχόμενο των εκλογών δεν ξέρω δε έτσι πως μου φαίνεται όλη η όλη κατάσταση γιατί στην κλελεξία δηλαδή και οι δύο και οι δύο Παίζουν... δηλαδή είναι, είναι ή, ή πίσω Παίζουν Έχει, όλα τα σενάρια. Ναι. δεν είναι τίποτα κλειστό Εγώ αυτό που θέλω να πω όμως είναι να μην το δένουμε σίγουρα Να μην λέμε σίγουρα ότι πάμε για εκλογές mm. Μην υποτιμάμε ούτε το μυαλό τους, αμαρά Ούτε το εγώ τους Για μένα αυτή για να μείνουν στην καρέκλα είναι ικανοί να κάνουν τα πάντα Ναι, συμφωνώ. Όπως και π.χ. ένα επεισόδιο γενικά τέτοιο. Γιατί όπως λέει και το σύνταγμα στο Αιγαίο μιλάω, γιατί όπως λέει και το σύνταγμα μας επαίδευε το πολέμου. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας παρατείνεται. Έτσι. Καχή προσδοσία, Σε παρακαλώ, εντάξει. Αλήθεια, κύριοι της κυβέρνησης, κύριοι Σαμαρά, Βενιζέλε, κύρια, εσείς τα Μπαλτακοειδέοι. Ε, θα είναι ηθική Μια ψήφο Σε πρόεδρο δημοκρατίας Με ενδεχόμενη ψήφο Χρυσαυγητών βουλευτών Θα είναι ηθική Νόμιμη θα είναι Τώρα μιλάμε Όταν μιλάμε για ηθική σε εσάς Εντάξει είναι λίγο περίοδο Θα είναι ηθική Η εκλογή πρόεδρου με ψήφο Έστω και δύο Συγκεκριμένων Χρυσ, ε, Χρυσάβγητο αν βουλευτών. Πάνω. Επικαλύσαι. Την ηθική να είσαι ανθρώπινο. Επικαλύσαι σου λέει. Διαλύσαι το άσπρο στο μαύρο. <laughs> Έτσι. Before. Τι μου λε τώρα. Δεκέμβρης 2014 λοιπόν. Δεκέμβρης 2014. Καλά είδος Δεκέμβρης μπήκε. Oh. Ειδικός καιρικές αρχίσανε. Oh. Ε, κακός καιρός. Κακά Χριστούγεννα. Oh. Εγώ κοίτα δεν έχουν μπει ακόμα οι γιορτές. Αλλά εγώ δεν θυμάμαι να έχω δει πιο μουντά και πιο μαύρα Χριστούγεννα. Oh. Αλλά δεν είμαστε και στην Αλυνίκη. Mm. Αλλά πιο μουντά και πιο μαύρα Χριστούγεννα δεν νομίζω να έχουμε δει. Ε, και Χριστούγεννα στο οποίο θα είμαστε ολοταχώς σε ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις. Oh. Oh. Που το μυαλό όλων τουλάχιστον, αν όχι όλων, μιας τεράστιας με ελληνικού λαού δεν θα είναι πως να περάσει ωραία αυτές οι γιορτές να ξεσκάσει, να κουπιστεί από την εθνική κατάθλιψη που τον έχουν ερέξει αλλά θα είναι να δει τι θα γίνει με τον Πρόεδρο Δημοκρατίας θα έχουμε Χριστούγεννα Προέδρου Δημοκρατίας ε, του 2014 Για τον νέο δωράκι, υποστολένης πρωτοχρονιάς, όπως είπαν και κάποιοι, ας πούμε, έτσι ε... Ξηδιζέοι θα είναι να σούμε τέτοιο οι η... άνοδος, πως το λένε στο... Ξησουσέα. Ναι. Καλά, μη φάνε. <laughs> <laughs> Σύντομα έχουμε γλαρό σου. Ο Σαμαράς ετοιμάζει γλαρό σου <laughs> Μην τον έχουν τόσο εύκολο αντίπαλο.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 που ανέβασε ο νικτερινός, νικτερινός τύπος, στο, στα, στο site του σταθμού με το, η οποία ανάρτηση την έχει βάλει από το, η πηγή είναι infowar.gr και λέγεται Σταύρος Δήμας, ο καταλληλότερος για απικίες χρέους. Καλά, να το διαβάσουμε όλοι, δεν κάνουμε τεράστια. Απλώ θα διαβάσουμε τα βιογραφικά στοιχεία του προτινόμενου από το Σαμαρά. Ως νέος πρόεδρος δημοκρατίας. Λοιπόν, ο κύριος Σταύρος Δήμας έχει εργαστεί ως δικηγόρος στην νομική εταιρεία Sullivan Cromwell η οποία φημίζεται για την υποστήριξη ισχυρών τραστ το οποίο επιχειρούσε να διαλύσει ακόμη και η αμερικάνικη κυβέρνηση. Στο παρελθόν η εταιρεία η Sullivan, όπως την είπαμε, Sullivan and Cromwell ε, εκπροσωπούσε τα Αμερικανικά Απικιακά Συμφέροντα και την κατασκευή της διόρυγας του Παναμά, αλλά και το Αμερικανικό Πεντάγωνο στην υπόθεση της φαγής του Μάι Λάι. Ε, στη συνέχεια, ο Σταύρος Δήμας μεταπίδησε στην Παγκόσμια Τράπεζα α, όπου ήταν υψηλόβαθμος τέλεχος για την πολιτική στην Αφρική. Α εκεί που πεθαίνουν οι άνθρωποι ένας προς έναν επειδή δεν έχουν πιο νερό. Ήταν η εποχή που ο διεθνής οργανισμός συνεργαζόταν με ορισμένους από τους πλέον νεμοσταγείς δικτάτορες της περιοχής, δημιουργώντας τις συνθήκες για την εκδήλωση της κρίσης χρέους στις περισσότερες από αυτές τις χώρες. Το 2004 συναντάμε τον κύριο Σταύρο Δήμα ως Επίτροπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την απασχόληση και τις κοινωνικές υποθέσεις όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση πραγματοποιεί μια από τις πιο λησαλαίες επιθέσεις well, στα εργασιακά δικαιώματα. Καταλήγει το άρθρο του InfoWar, το οποίο ανέβηκε από τον Ιχτερινό στο Είναι λοιπόν μακράν ο καταλληλότερος για να προεβρεύει μια χώρας την οποία το ΔΕΝΤΑΝΙ ΤΑΦ και οι Κομισιόν αντιμετωπίζουν όπως τις, υπο... τις υπερχρεωμένες χώρες της υποσαχάριας Αφρικής. tell them I died of the same And when I die, don't buy a casket of silver with the candles all aflame Just see what the boys in the back room will have And tell them I sighed And tell them I cry And tell them I died of the same Ε, όταν ρωτήθηκε ο Φαήλος Κρανιδιώτης, ο ακροδεξιός σύμβουλος του Πρωθυπουργού για το αν θα ήταν η θική, η εκλογή του Προέδρου Δημοκρατίας με ψήφους από την πηγάδα της Χρυσής Αυγής, εκείνος ρώτησε όσο η θα ήταν και μη εκλογή με ψήφους Abu Thereseavie. Katalamat. You go to my hand and you linger like a haunting refrain. And I find you spinning round in my brain like the bubble. Τώρα διαβάζω και ένα πολύ ωραίο άρθρο του Μπογιώ Πουλού με τίτλο «Τι κρίνεται» και προφανώς αφορά την Προεδρία της Δημοκρατίας. Τι κρίνεται στην ψήφο για τον Πρόεδρο Δημοκρατίας και την παράταση αυτής της εγκληματικής κυβέρνησης. The like the... Η εκδήλωση της περασμένης Κυριακής, της τώρα Φόρμας, πέρασε, εδώ στα γλυκά νερά, που διοργάνωσε η Συνέλευση Πολιτών Γλυκών νερώ, η Συνέλευσή μας με καλεσμένους τον Μπερικλή Κοροβέση. γνωστό αγωνιστή του Αδικτατορικού Αγώνα και τον Παπαχρίστο τη γνωστή φωνή του Πολυτεχνείου ήταν φανταστική. <Συξελίδη> Οι δύο μιλητές κοροβέσης Παπαχρίστος μας όχι ε, ξέπρεξαν ευχάριστα μας χαροποίησαν με την λαϊκότητά τους, την αμεσότητά τους και μας συγκίνησαν. Ήταν η προχθεσινή εκδήλωση με τίτλο «ΕΑΜΕΛΑΣ Πολυτεχνείο, ο αγώνας κατά του φασισμού για εθνική και κοινωνική απελευθέρωση, επίκαιρος, πάντα επίκαιρος και σήμερα επίκαιρος και αναγκαίος». Ε, με ομιλητές τον Παπα και τον Κοροβέσε, ήταν ίσως η πιο συγκινητική εκδήλωση που έχει κάνει εδώ η συνέλευση πολιτών γλυκών νερών τα τελευταία 4 ε, χρόνια, πόσα χρόνια υπάρχουμε, τρία, τα τελευταία τρία χρόνια και τρεις σύνδεση, 4, με τέσσερα, εγώ το που υπάρχουμε. Τη συγκρίνω μόνο, χωρίς να θέλω να υποβαθμίσω άλλες πολύ ωραίες εκδηλώσεις που κάναμε, γιατί κάνουμε πολλές κάθε χρόνο, όπως την με τον Μαρινάκο, τον Μάριο, τον φίλο μας στο δικηγόρο που ήρθε και εδώ και στον σταθμό και μας είπε πολλά για τους πληστηριασμούς, ή με τον καθηγητή που φέραμε, τον κοτογιώργη, που ε, χωρίς να θέλω να υποβαθμίσω άλλες, τη συγκρίνω μόνο με την πρώτη μεγάλη εκδήλωση που κάναμε με τον Μανόλη Χλέζο την εκδήλωση της, περα... της περασμένης Τυριακής και ίσως ήταν και πιο συγκινητική η εκδήλωση που έγινε προχθές Το σίγουρνο ότι κάναμε δύο νέους φίλους και... Μας να μιλήσει είπε και εδώ πέρα Και οι ναι, δύο ναι. ναι. και... λένε ότι κάποια στιγμή θα έρθουν και στο σταθμό mm. Δεν είναι αυτό το θέμα Το θέμα είναι ότι κάναμε δύο νέους φίλους Και δύο νέους φίλους που ατενίζουν την ιστορία <ΣΟΥ> <ΣΟΥ> <ΣΟΥ> ε, ήταν πάνω στο συγκεκριμένο το συγκεκριμένο <ΣΟΥ> ε, θέμα τη συμμετοχή γιατί πρώτα απ' όλα α πούμε συναντούσε σε έναν άνθρωπο που έχει, έχει μένει στην ιστορία με λίγο, καταγραφεί δηλαδή πέρα απ' όλα. <ΣΟΥ> και έτσι, δύο, <ΣΟΥ> ναι, και οι δύο βασικά. Ναι, και τη φωνή του που θα χρειαζούνταν ακόμα που με γράφει στο πολυτεχνείο πολυτεχνείο και ήταν. Τόσο άμεση, τόσο λαϊκή, mm, ναι, δηλαδή είναι ναι, ναι, τόσο... Ήταν, ναι. ήταν δηλαδή... Λέω, αυτό που είσαι... Κάθε φορά το άκουγες μία καθήτα και ας πούμε ήταν ασούμε, το, το συνέστημα εκείνο Τον έπρεπε τον άνθρωπο έτσι Και έβλεπε δηλαδή και τι, τι προσωπικότητα είναι Και δύο άνθρωποι σκληρά βασανισμένοι Καν τη διάρκεια της ναι. Και μετέπειτα στη δίθεν μεταπολίτευση Και όπως μ' άρεσε πολύ αυτό που παχαρίστησε στην προφησική ομιλία, ιστορικό το γράμμα του Ζαχαριάδη ότι ο αγώνας είναι εθνικό παιχνιδιός, ε, ιστορικός ο λόγος του βελουχιώτης στη λαμία, ιστορικότατος, ιστορικό και το δικό του μήνυμα μέσα στο Πολυτεχνείο, μόνο και μόνο που έκλεισε με τον εθνικό ήμουν. Και ας πω κάτι άλλο πάνω με με, δίδαξε, με δίδαξες δώσεις ε, λοιπόν, σε μια καινούργια ας πούμε, έτσι, ιδέα αυτή η κατάσταση γιατί α, αυτοί οι άνθρωποι λέγανε το εξή. ήμασταν μια μειοψηφία ατόμων ναι. που ξεκίνησε αυτή η κατάσταση Έτσι. και πολύ μετά όλα. δηλαδή δεν συμφωνούσαν ε, όπως έχουμε μάθει με αυτά που δηλαδή με ναι, την ναι, ναι, κατάστασή του. Ναι, ναι, ναι. οπότε Ακόμα και, δηλαδή, ακόμα και σήμερα τα χρόνια μπορείς στην ουσία μια πάνω να ξεκινήσει από την ουσία και να μην έχουν στην τελική κάποιο α πούμε ενιαίο. Και εμείς, αυτό που μας είπανε... Ο... Να Συγγνώμη, ναι, αυτό που μας είπανε ο Κοροβέσκο είμαστε περισσότεροι από ό,τι ήταν εκείνοι τότε. Ναι. χιλιάδες ε, ομάδες, εκατοντάδες ομάδες ε, τέτοιες και άμεσης δημοκρατίας και κινήματα που τα οποία από το καλοκαίρι του 2010 πολλά τα οποία φτάνουν και στο πρόταγμα της άμεσης δημοκρατίας, της εθνικής εξαρτησίας, της λαϊκής κυριαρχίας πάρα πολλά τα οποία αν βρεθούν μπορούν και ένα νέο εάμ να φτιάξουν και ένα νέο αγώνα ο οποίος θα διώξει και την ξένη ακρίδα από την πατρίδα μας και την ξένη, την ξένη εξάρτηση δηλαδή και θα φέρει επιτέλους την πραγματική δημοκρατία στον τόπο που τη γέννησε. Γιατί για, συγγνώμη, για να σου προσθέσω κάτι άλλο κιόλα έτσι. Γιατί όσοι είμαστε στην κατάσταση που ο καθένας, ο καθένας αυτή τη στιγμή να, να σου πω κάτι, δεν νομίζετε ότι έχουμε δώσει ανάγκη το πρόταγμα μετά την κατάσταση της επανάστασης, ως το πρόταγμα ότι ξέρεις τι θέλω να ελευθερωθώ από αυτούς που με καταναστεύουν. Σωστό, και αυτό το, το, είπαν, το είπε και ο Παπαχαρής για μέσα στο Πολυτεχνείο, λέει άλλοι ήταν σοσιαλιστές, άλλοι κομμουνιστές, mm. άλλοι εναρχικοί, άλλοι ήταν πιστεύανε απλά στην πιο αστική, ήταν για Όλοι, όλοι θέλανε να πέσει η Χούντα Και το Πολυτεχνείο μέσα λειτουργούσε με άμεση δημοκρατία mm. Φτάσαμε στο τέλος, μην το τραβήξουμε mm. <laughs> ε, Θα μιλήσουμε και με το Νίκο ε, Από το δίκτυο Ελεύθερων φαντάρων Σπάρτακος Τον Νίκο τον Αργυρίου Να δούμε αν θα έχει στις 6 ώρα Εκπομπή Σε που το σιμπονίκος αγύριου δεν έχει εκπομπήσει 6 ώρα Μην είστε συντονισμένοι έχουμε πολύ ωραία τραγούδια στο σταθμό Το έχει γεμίσει στα έντεχνα από ό,τι βλέπω εδώ ο νυχτερινός τύπος ε, Και εκπομπές επανάληψη ε, Αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όλο το γαλατικό χωριό Διεκδικήστε την ελευθερία σας Πολεμήστε για αυτή Μην επαναπάβεστε Τίποτα δεν τελείωσε και για τον Νίκο Ρωμανό, καλή ελευθερία, σε αυτή τη μικρή ανάθετη ελευθερίας που κατάφερες να κερδίσεις με φράγμα το σώμα σου και κίνδυνο να χάσεις τη ζωή σου. Μας δίδαξες, είσαι ήρωας, είσαι αγωνιστής, δεν χρειάζεται παράσημα. Όπως δεν χρειάζονται παράσημα οι πραγματικοί ήρωες σαν τους δύο που γνωρίσαμε πριν από λίγο. Μπαράνε τώρα τηλέφωνα... Οπότε εμείς εδώ σας χαιρετάμε Θα τα πούμε πάλι την Κυριακή Στις 6 ώρα Στην αιστεία νομίας Με ένα πολύ ωραίο Και ανθρώπινο θέμα Γεια σας Αυτό γίνεται γιατί Γιατί τα στελέχη μας Η ηγεσία μας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 Σαγαπάνε Γερμανία. Σαν φίλοι ήρθανε. Και μιας φίλης χώρας, Όπως είναι Γερμανία. Let us uh, give some clear talk. Angel American and German people are great friends of Greece. They have given us the last years more than I don't know anybody else has given us more money. Ο είναι είναις πάρα πολύ συμβαθής άνδρας, αμα τον γνωρίζω πάρα πολύ συμβαθής. πάρα πολύ Ich finde, das ist ein schöner Name θα σας λέω λοιπόν εγώ ότι αυτά είναι ιδεότητες. Εκώ δεν δέχομαι αυτό το χαρακτήριο. Ιδεότητα. Απολύτως Και στα γραφεία που βάζω μέσα. Απολύτω! Κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω γιατί γίνεται έξω απ' τα ρούχα Έχω τα ρούχα εγώ περιμένω μια απάντηση, δεν θέλετε τι. να μ' απατήστε. Δεν θέλω να σας απαντήσω, Λέτε Λέτε. σας απαντώ Αλλά να εξοργίζετε όταν πιστεύετε Ότι οι υπουργοί, οι προφυπουργοί Οι λεπτές εκλεγμένοι από την Βουλή Από τον ελληνικό λαό Με 258 ψήφου Ξηφίζουν ένα νόμο του κράτους Επειδή τους κρατάνε Επειδή υπάρχουν χαρτιά για τη Σήμενς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 ξένη κατοχή. Ξένοι κατοχή. κατοχή. Είναι, είναι στρατιώτε ξένη με γραβάτα ανοίχνει. και